Πολύ, πολύ καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ακόμα μια εκπομπή ο Θεό έχει μόλι ξεκινήσει. Εδώ στο στούντιο 3 του Βλέπω με τη Βυργενή Κατερίνη Το Δημήτρη Κουγιά. Και φυσικά όλου εσά εκεί έξω. Ξεχωριστή έκδοση σημερινή. Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, λίγα, μετα... λίγα λεπτά μετά τι 10. Καλό μήνα να έχουμε κιόλα. Πολύ heavy power θα παίξει απόψε. Mm -hmm, γιατί υπάρχει σοβαρό λόγο. Πολύ σοβαρό λόγο και πολύ, πολύ ξεχωριστό καλεσμένο. Στην παρέμβαση θα έχουμε αργότερα τηλεφωνικά τον Κώστα Βρετό τον Βιρτουόζο της κιθάρας από τους Wordram Θεσσαλονίκη μεριά πάνω εμείς προς το παρόν ξεκινήσαμε με Rainbow Call of the Mountain King και... και πάμε να συνεχίσουμε με καινούριο με Pretty Mage οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν και... νέο άλμπουμ μέσα στο το Μάρτι 22 Μαρτίου συγκεκριμένα και θα ακούσουμε κάτι από την τελευταία τους δουλειά το 10 το Pandemonium. Κομμάτι... Από το Μόνιμου Είμαστε, Αφήσαμε και του prettymates με το pandemonium και πάμε να στείλουμε μερικέ καλησπέρα γιατί έχει πλακώσει πολλοί κόσμο. Στο φίλο μα, τον Τάκη τον Κουνούπι, στον ε, Νίκο, τον Στίβεν και τον ευχαριστούμε και για την κοινοποίηση και την Ελένη Σκούρα τη συναδέλφουσα, pick to pick, Το Γιάννη τον Guardian, την Dina Slayer, δύο κρατούμενου με user ε, νούμερα, τον Zuzunombic, αυτό πριν έξι μήνε από πριν, Νίκο. Ε, έχουμε <laughs> μαζί μα ακόμα εδώ τον Νίκο, τον Μουτζούρι. Ε, και Πάμε να πούμε... Τι πάμε, πάμε να, να πούμε? ακούσουμε... <laughs> όχι πάμε να πούμε, πάμε να ακούσουμε... Word drum για να μπαίνουμε στο... Και γενικά απόψε θα ακούσουμε πολύ word drum όπως καταλαβαίνετε. Από το The Desolation το κομμάτι Sign of Treason. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Νομίζω είμαστε πολύ, πολύ έτοιμοι. Εντάξει, ρε του Πλέον. ο φίλο μα ο Διονύσο Καλάτζη. Εντάξει, εντάξει. Μέσα στη βιασύνη μου σε ξέχασα. Καλησπέρα, Διονύση. Να στείλουμε επίση καλησπέρες στο Γιώργο τον Κοντζήρα που μα ακούει από τη μακρινή Γλασκόβη. Στον Τέλη, καλησπέρα Τέλη. Στη Δίμητρα την Πουκουβάλα. Και πάμε να πούμε τρόπου επικοινωνία για όσου δεν γνωρίζουν. Για πάμε, λοιπόν. Μπορείτε να μα καλύπτε στο σταθερό μα 2610222 Εκτός από το τρίτο ημίωρο που θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα... Εννοείται, θα το έλεγα εκείνη την ώρα... Έχουμε τη... τα τέσσερα stream που μπαίνετε μέσα στο βλέπω, βλέπω.org... Έχει τέσσερα εκεί πέρα, το τέταρτο το κατά σειρά έχει και ενσωματωμένο chatbox, το flash player... γράφετε ένα nickname και μπαίνετε μέσα όπως έχουν κάνει τόσοι και τόσοι μέχρι, μέχρι ώρας... Guardian, γιατί θα διώξει τον εαυτό από το σπίτι σου σήμερα... <laughs> Έχουμε την ανοιχτή ομάδα του Βλέπω, βλέπω The Radio Station. Και φυσικά το προσωπικό μα προφίλ πληκτρολογείται. Βρυγενία Δημήτρη, on the road, ανάποδα πρέπει να τα είπα. On ναι, the road, ναι. μία λέξη. Βρυγενία Δημήτρη, μία λέξη. Μα βρίσκεται, γίνεται στην ARPA. Γίνεστε φίλοι μα. Και έχουμε περάσει ένα κομμάτι το οποίο. Σωστά, <laughs> το οποίο αγαπούν οι Worldram και σα προτείνουν να μπείτε στο YouTube και να δείτε μία live εκτέλεση. Είναι φοβερή, φοβερή. Είναι πάρα πολύ καλή. Παράδεκτο. Καλησπέρα Σοκράτη. Καλησπέρα Σοκράτη και ο Τέλης ξεκινάει η εκπομπή από εβδομάδα. Ουου. Ουου. Λοιπόν, λοιπόν. Να στείλουμε πολλέ καλησπέρε στο Φωκίωνα και το Θοδωρή που μόλι πήγαιναν. Που είναι παρέα αυτοί από ό,τι κατάλαβα. Mm -hmm. Καλησπέρα, παιδιά. Εργάζονται. Α, και Ζουζου Νομπίκ. Όχι, Ζουζου Νομπίκ έφυγε. Έχω μπερδευτεί λίγο. <laughs> Πάμε να περάσουμε τώρα προ Φιλανδία μεριά και στου Στρατοβάριου οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν το 4ο κατά σειρά άλμπουμ χωρί τον Τίμο Τόλκι στι κυθάρε. Θα βγει 22 Φεβρουαρίου με τίτλο Νέμεση. Εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι από τις παλιές καλές εποχές της δεκαετίας των 90 και το Ford Dimension, το κομμάτι... Το κομμάτι «Against the Wind». Εκολουθεί ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια των WordDram. Είναι από το Debuto με τον Πιέρο Λεποράλε στα φωνητικά, το album Spadework και θα ακούσουμε το Crest of the Wave, κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε το πρωτοιμίο και επιστρέφουμε δυναμικά έτσι. Μην κονέθε κανείς. Τι φρούτο είναι πάλι αυτό! Κα, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Γεια σου νεαρέ, πώ σε λένε? Ε, με λένε? Με λένε Νίκο Κάσταγλι, είμαι 18χρονών και ήρθα από την πάτρα. 18, όχι από πάτρα, καρναβάλια κατάλαβα. Θέλω να με κάνετε στάρ, κύριε ψονάκι, θέλω να με κάνετε στάρ. Έχω διαλέξει να σα πω τον Κοτιέ, το somebody that I used to know. Τον Κοτιέ, κατάλαβα, κουστούμι θα μα πει. Τέλο πάντων, πες το να δούμε τι έχει να πει. Πάμε μουσική. Πατέρ μου, από όπου μας πήρε τα αυτιά αυτός, καινούριος ταμπάκης μας τη μέρα, σε Παναγία μου. Έχει να μας πει κάτι άλλο. Ε, ε, ε, κύρι, κύριε Ψωνάκη, ε, μπορείτε να με ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 7 με 8 στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Δήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Εδώ, στο στούντιο 3, του βλέπω. Ακούτε την εκπομπή On the road με τη Βυργενή Κατερίνη Το Δημήτρη Κουγιά και όλοι σα και έξω. Καλώ ορίζουμε και το Γιάννη που πήγε πριν λίγο στην παρέα μα. Καλησπέρα, επίση, και την φίλη μα τη Σοφία και τον Παναγιώτη τον Ολίβα. Καλησπέρα, φιλέ. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με. Wordram, φυσικά. Και σε μια απίστευτη διασκευή, εξαιρετική διασκευή big Quick or Be Dead ε, Μια διασκευή που μπορείτε να τη βρείτε μαζί με κάποιες άλλες Στο τεύχος Δεκεμβρίου του Metal Hammer ε, Είχαν ένα tribute έτσι στις μέγιστος Made Έτσι με τίτλο Beast Over Greece Διάφορε μέσα... ελληνικές μπάντε, πολύ ωραίες διασκευές mm -hmm. Μία από αυτές ήταν αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε Και πάμε να συνεχίσουμε Αφού ο κόσμο απαιτεί safe, να παίξουμε safe λοιπόν <laughs> Να καλωσορίσουμε και τον την γάμα. Καλησπέρα, παιδιά. Uh, But... Έχω μια υπόνοια ποιος είναι okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Riot από το Thundersteel Το κομμάτι On Wings of Eagles Και εφόσον το έχουμε, δύσκολη μέρα διάλεξε, μωρέ. Να πούμε ότι ο Γκάμα είναι ο Χρήστο Ογείλη, quadra. Τα λόγια είναι περιτά. Και Γκάμα Guitar Workshop φυσικά. Και Χρήστο, αν θε να μου στείλει κάτι, επειδή διαχειρίζουμε το προφίλ τη εκπομπή, να μου το στείλει εκεί πέρα και τώρα λίγο. On the road, μία λέξη, Virginia Demetri, μία λέξη. σε φίλος μα και μιλά στο Μίτσο προσωπικά. Παραγγελία λοιπόν για το χημικό είναι η Warlord φυσικά. Οκολουθούν. ω γνωστόν. Για το ξέρουμε όλοι, 24 και 27 Απριλίου θα έρθουν στη χώρα μα. Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Τα ιστορία τα έχουμε ήδη προμηθευτεί. σιγά με το χάναμε αυτό live. <laughs> Εμεί ακούσουμε. Τυχερέ. Έχουμε διαλέξει το κομμάτι Aliens. Για τον. Πώ τον λέγανε τον τύπο, την προηγούμενη εβδομάδα, Δεν θυμάμαι, γιατί τύπου είχε ένα, κέτσι, ένα μυστήριο. Κέτσι, κέτσι, έτσι <laughs> και κάτι και γι' αυτό. Εγώ το κρασί θυμάμαι που μα έχουν τάξει. Λοιπόν, για το χημικό τη Πάτρα. Παντού είσαστε Τίνα, αλλά εμείς το περιμένουμε το κρασάκι έτσι, μην ξεχνάμαστε. Εννοείται, Εννοείται. Και αφήνουμε τα, τα δύο επικά live που θα γίνουν τον Απρίλιο και ερχόμαστε ένα μήνα νωρίτερα. Σας παρακαλούμε πολλοί εσείς που καλείτε κλείστε <laughs> εδώ. Έχουμε το Up The Hammers Festival λοιπόν, το 8ο κατά σειρά, 8 και 9 Μαρτίου στο UNCLUB. Τη δεύτερη μέρα προβλωτικότητα να είναι η medieval steel. Ε, ως headliners έγινε ένα μπέρδεμα, δεν εξασφάλισαν αρκετά νωρί τα... Δεν δια... πρόλαβαν να βγάλουν διαβατήριο, δηλαδή, εντάξει, ναι. Ναι. Okay. Και τους αντικατέστησαν σαν headliners τους, με τους ε, θρυλ, θρύλους του New Wave, ο British Heavy Metal, Raven. Εμείς θα ακούσαμε κάτι από το Wiped Out και μια μιας στο Up The Hammers, <laughs> Εμεί διαλέξαμε... Bring the hammer down. Έτσι. Ρέιβεν λοιπόν, μια μπάντα η οποία έχει περάσει τόσο το σπίτι όσο και το thrash metal Μάλιστα αν βγει κάποιο στο, στο Metal archives θα διαβάσει μια δήλωση των ίδιων Ρέιβεν που ε, ε, ε, αναφέρεται ότι εμείς παίζουμε αθλητικό rock <laughs> <laughs> Αφήνουμε λοιπόν τους Ρέιβεν και πάμε προς Κύπρο μεριά και τους πολύ αγαπημένους μου προσωπικά Ρέιαν Και το κομμάτι The Fall of Mardonius η οι οποίοι ξεκινούν σιγά σιγά Να ετοιμάζουν νέο υλικό Επικές καταστάσεις έτσι Μαθήματα ιστορίας Και καλωσορίζουμε στην παρέα μας και την Αγγελική που μόλι. ήρθε Καλησπέρα Αγγελική Γεια σου αγγελικά. Κομμάτα, έτσι. Φοβερό, φοβερό. Άρα Ιαν Πάθ, λοιπόν, The Fall of Mardonius. Και πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με Wordram. Με τι άλλο. Προφανώς. Είναι τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τα αρχίζει... βγάλουμε αρχίζει στον αέρα τον Κώστα. Αρχίζει η κόστα. τηλεφωνική μας συνέντευξη. Εμείς θα ακούσουμε πάλι από το Desolation ένα κομμάτι, το No Retreat. Πολύ πολύ άγριο και πολύ φωνή, δυνατό. Η φωνή του Παπαδόπουλου Είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Διαφημίσεις με κούνηθεί κανεί. Επιστρέφουμε με Κώστα Βρετό. Let's and your judgment is not Η ώρα είναι 11. Και εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Και εγώ βλέπω. Και εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Και... Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Ακούτε μια κουμπή on the road με τη Βιρυτίνα Καταρίνη. Το Δημήτρη Κουγιάκη. Και μόνο για απόψε. Ένα ξεχωριστό καλασμένο, τον Κώστα Βρετό από του Wardram. Τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς, τι, τι λέει πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη, όλα καλά? Κάνει κρύο. Κάνει Δεν έχει να αποφασίσει να ηρεμήσουμε επιτέλους. <laughs> Είναι και δύσκολε οι εποχές κιόλας. Εδώ τουλάχιστον εμείς έχουμε ζεσταθεί κάπως. Μαλάκωσε. Ναι, ναι. Ε, Μαλάκωσε λίγο ε, καιρός. Ανέβηκαν λίγο θερμοκρασίες. Κώστα, ε, καταρχήν, καταρχήν να, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που, για, τη, για τη χαρά που μας δίνεις, που μιλάμε μαζί σου. Γιατί σε θεωρούμε, σε έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Σε, σε στα απόλυτα και γενικότερα μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε με, με τους γουροδραμούς. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Χαρά μου και τιμή μου. Είναι πολύ σημαντικό για μας που, που σε έχουμε στην εκπομπή, αλλά όχι μόνο και για μας. Έχουμε, έχουμε έναν ακροατή, το Γιάννη του Guardian, ο οποίο είναι τρελό και παλαβό με την πάρτι σου. Λοιπόν, Ήθελε... θα αγαπώ. <laughs> Αγνή πόρωση. Ελπίζω Γιάννη να το άκουσε αυτό καλά. Ε, Κώστα, ακούσαμε αρκετά κομμάτια μέσα στην πρώτη ώρα. Πάμε να εξελίξουμε λίγο το κουβάρι, ξεκινώντα από το καλοκαίρι του 10, γιατί έγιναν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, Έτσι. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, ε... Λοιπόν, ε, η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι. Παίζαμε εκείνο το διάστημα με τον Στέριο, τον κουρού, τον τράμερ. Παίζαμε σε διάφορες διασκευομπάντες. Mm -hmm. Και ήταν η ιδέα του Στέριου να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Ήταν, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνουμε χρόνια. Είχαμε μια μεγάλη πάυση με τους Horizon Sands. Mm -hmm. Να πούμε, ναι, ε, καταρχήν ναι. να πούμε ότι ναι. η μην είναι... Ο κουρού Κουρούστα Τιμπανά. Γιάννης Παπαδόπουλος φωνή Και Κώστας Σκανδάλης στον Πάσο. Mm -hmm. Και για τα live μας ένας πολύ καλός φίλος και φοβερός μουσικός, ο Κώστας ο Παπορίδης στη δεύτερη κιθάρα. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι και ο Κώστας, ο Σκανδάλης και ο ο Βρετός και ο Στέριο συνυπήρξαν μαζί στους Horizons, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε είχατε μια... Και σας συνέδε και μια φιλία πέρα σαφώ, από το, από τη... τα, τα Της και μουσική και φιλική mm -hmm. Οπότε Οπότε ήρθε μια ωραία μέρα ο Στέλιος στο σπίτι όπως συνηθίζει να κάνει λοιπόν Ο άνθρωπος μηχανή έτσι το λέω <laughs> Ο έτοιμος για όλα Ήρθε και έβαλε μπροστινή την ιδέα να ξεκινήσουμε μια μπάντα Είχε έτοιμο υλικό για το πρώτο δίσκο Είχε όλη την ιδέα της μπάντα στο μυαλό του mm -hmm. και καθίσαμε, το βάλαμε μπρος, αρχίσαμε να δουλεύουμε τα κομμάτια, μιλήσαμε με τον Κώστα και Είμασταν μπήκαμε η τριάδα δυναμικά στο θέμα. Στον πρώτο δίσκο ήταν μαζί μας ο Πιέρο Λεποράλε. Πώς και πρόκειψε αυτή η συνεργασία με, à, με τον Ιταλό Πιέρο. Ο οποίο είναι απίστευτη φωνή, Βυργιανία 10. Φοβερή φωνή. Φοβερός, φοβερός. Η αλήθεια φοβερός. είναι όταν έμαθα ότι θα αλλάξετε τραγουδιστή, είχα ξενερώσει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του και ήμουνα. πίστευα ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρατε καλύτερα, αλλά τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Σα ευχαριστούμε. Η φωνή Χαίρομαι. και του <laughs> Και του Γιάννη. και του Γιάννη είναι, είναι φοβερή, είναι απίστευτο. Για πάμε, πώ έγινε η γνωρισμία με τον Πιέρο. Η γνωρισμία με τον Πιέρο ε, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθο του 2010. <laughs> Ήταν ένα όνειρο δικό μου που έγινε πραγματικότητα. Έπαιξα με τον Ούλιντζον Ροφ. Το οποίο θα, θα πιστρέψω μετά για να πούμε την απίστευτη ιστορία. Θέλει να είστε την ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Και... ήταν ο Πιέρο τραγουδάει στην πάντα του Ροφ, εν πάση περιπτώσει. από εκεί τον άκουσα πρώτη φορά και σοκαρίστικα πραγματικά. Φοβερή φωνή. Είναι σοκαριστική η φωνή του. Ναι, ναι. ναι. Ποιανεί, επίση. Πιάνει, πιάνει αυτό το, το κλίμα Του old school της εποχής του έτσι, 80 έτσι, ακριβώς. Και ακριβώς Ήταν πίσω. και τα κομμάτια σε αυτό το ύφο. Ήταν η καλύτερη επιλογή πιστεύω Ναι Και μαζί μπήκατε στο στούντιο έτσι Και ηχογραφήσατε Το τεμπού του δίσκου Το το, το οποίο αποτελείται από 10 κομμάτια ναι. Ένα και ένα όλα Α, ευχαριστώ. Όχι δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει τίποτα Κώστα Εμείς την αλήθεια λέμε Παρένθεση, ο Γιάννης, ο Guardian, ανταποδίδει αγαπάει και αυτός πολύ. Λέει, φωνάζει, ορλιάζει. <laughs> να στείλουμε καλησπέρας και στο φίλο μας τον Θοδωρή, τον πλέον παλουληθικό φαν. Να, Καλησπέρα, φυσικά. Θοδωρή. Και για πάμε λοιπόν να πούμε για το Spadework, το οποίο κυκλοφόρησε μέσω της Steel Gallery, έτσι, Steel Networks, σε παραγωγή του, του, του Κώστα. Το σκανδάλι. Πώς πήγαν οι ηχογραφήσεις τότε. Uh, βασικά με τους Wordram όλα κινούνται πολύ γρήγορα. Mm -hmm. Ε, υπάρχει ένα πλάνο, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πώ θέλουμε να το κάνουμε και νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο σε μια μπάντα. Το να γνωρίζει, να έχει του στόχου μπροστά σου και να ξέρει πώ να του κυνηγήσει. Δύσκολο βέβαια. <συσκολοί> δεν είναι πάντα εύκολο έτσι. Ειδικά το τη σημερινή καιρό είναι και ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω Φέβαια, των και οικονομικών. στην Ελλάδα και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται χρόνια τώρα σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν έχει σημασία <συσκολοί> τώρα. <συσκολοί> Και γενικά κυλάνε όλα γρήγορα. Αυτό. Μπήκαμε, γράψαμε σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κυκλοφόρησε ο δίσκο. Είχαμε σαν σχέδιο ένα ελληνικό tour. Mm -hmm. Το οποίο λόγω διάφορων καταστάσεων δεν μπορέσαμε να το κυνηγήσουμε. Κάναμε μόνο ένα live με, όπου ανοίξαμε του στη Θεσσαλονίκη. Του Crimson, Crimson Glory, Glory. έτσι. Mm. Όχι όποια και όποια βάντα. Φαντάζομαι θα ήταν φοβερή εμπειρία, έτσι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Και τελικά ε, δεν μπορούσατε να συνεχίσετε, δηλαδή στην ουσία υπήρχαν δυσκολίες με τον Πιέρο κυρίως να, να φανταστούμε ότι ήταν γεωγραφικοί οι λόγοι, ας πούμε, λόγω ναι, της ναι. μόνιμης είναι, διαμονής. Είναι πολύ δύσκολη. Η συνεργασία σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολη. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, ακόμα και για τα πιο αυτονόητα και εύκολα πράγματα θεωρητικά θα πρέπει να τραβήξει πολύ χρονικά Είναι πιο δύσκολο να κυνηγήσει το οτιδήποτε, να οποιοδήποτε live, ας πούμε, δεν μπορείς να το τρέξεις, οπότε είπαμε να, να αναζητήσεις μια... μια ντόπια φωνή, έτσι. Ναι, και, και... πιο καλύτερος από τον Γιάννη. Ναι, Α, ο σίγουρα. Γιάννης, ο οποίος ε, μπορείτε να τον ακούσετε και μέσα του τους Until Rain και στους Crosswind, αν δεν κάνω λάθος, ε, Ο, ο Γιάννης, ο οποίο να πούμε καταρχήν ότι τον ακούσαμε και πριν, έτσι, στο νέο no Retreat, να βγάζει μια απίστευτη φωνή, είναι, είναι ετών ή, ή κρύβει, κρύβει χρόνια. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δλώνει. Γιατί να μην δηλώνει την ηλικία του το παιδί. Ο Γιάννης 21 είναι, ετών. είναι 21 παρακαλώ. ετών. Αυτό είναι, είναι 21 ετών και είναι απίστευτη φωνή, με φοβερέ δυνατότητε. Τρομερή ενέργεια. Και νομίζω ότι δεν, χρειά... δεν δυσκολευτήκατε για πολύ. δηλαδή να... Δεν είχατε κάποια επιφυλακτικότητα στο να το φέρετε πολύ. στην πάντα. Ήταν η πιο φυσική και σωστή επιλογή, θα έλεγα. Και μόλι βρήκατε το... τον Γιάννη και μπήκε στου Worldram, κατευθείαν προχωρήσατε. Γρήγορα, γρήγορα. Για να μην χάσουμε χρόνο, δεν Έτσι ακριβώ, ναι. <laughs> <laughs> Προχωρήσαμε στο επόμενο album, το Sophomore Album, με τίτλο Dissolation, 12 κομμάτια μέσα. Πιο πολλά. Εδώ, ήταν, εδώ για μένα προσωπικά, επειδή έχω και μια προτίμηση ειδικότερα στο δεύτερο λόγο κ. Στουγιάννη, προσωπικά μιλάω, έφαγα το κεφάλι μου όλη την εβδομάδα να δω τι θα παίξουμε ακριβώ από αυτό το δίσκο. Ναι, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα. Είναι είχαμε τα κομμάτια ποιο όλα. Να βάλουμε, ποιο να βάλουμε, ποιο να και μην βάλουμε. Και, ε, τα, τα κομμάτια εδώ πέρα, να πούμε, ότι, να πούμε ότι στον πρώτο δίσκο ο Στέργιος είχε γράψει, το είχε, το είχε, το είχε ετοιμάσει από πριν τη δουλειά. Έτσι είναι, Κώστα? Έτσι είναι. Αλλά στο, στο Dissolation έβαλαν κι άλλοι το χεράκι του. Όλοι προσφέρουν με τον δικό μα τον τρόπο. Εννοείται. Mm -hmm. Όλοι. Δηλαδή, ειδικά στην ενορχήστρωση, είναι ένα κοινό θέμα. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι Σωστά. να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, mm -hmm. όπω το αγαπάμε. Το Dissolation, το οποίο και αυτό κυκλοφόρησε μέσω τη Digital Gallery. Και επίση ήταν σε, σε παραγωγή του Κώστα του Σκανδάλι. Ε, Κώστα, να πούμε καταρχήν, πώ μπορεί κάποιο να προμηθευτεί τα, τα album των World Drum. Μπορεί να τα βρει σε καταστήματα βέβαια στη Θεσσαλονίκη από τη Steel Gallery mm -hmm. Records, η οποία βρίσκεται στην φιλική εταιρεία, περιοχή Ναβαρίνου, Αθήνα, εάν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στο No Remorse, το δισκοπολείο. Και από εκεί και πέρα μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε μέλος της μπάντα, να μπει στη σελίδα μας, wordram.gr, να πάρει στο... εκεί από εκεί. Και φυσικά εκεί θα βρει και οποιοδήποτε άλλο link για... Ό,τι χρειαστεί, έτσι. Ναι, έχουν ένα εξαιρετικό site παιδιά www.wordram.gr όπου μέσα μαθαίνετε τα πάντα, τα νέα, τα Θα τα αναρτήσουμε κι εμεί όλα αυτά στη σελίδα με τη δικιά μα, να μπορείτε να του βρείτε. Πάντω, ομολογώ για τη Steel Gallery επειδή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα του Innocents από τη Λάρισα. Mm -hmm. ε, πραγματικά είναι άξιε χαρτηριών που βοηθούν τη σκηνή, κυρίω από βόρεια Ελλάδα. Αν έχω καταλάβει καλά, Κώστα, έτσι δεν είναι. Ε, όχι απαραίτητα. Έχουν, απαραίτητα. Και, έχουν και Αθηνά. Ε, έχουν βγάλει δουλειέ. Ο πρώτος δίσκος του Θοδωρή του Ζήρα ήταν με τη Steel Gallery. Mm -hmm. ε, νομίζω ο δίσκος του Άγγελου του περλεπέ είχε βγει επίσης με Steel Gallery. Μπράβο, μπράβο. Είναι καλό. είναι καλό που Το καλύτερο με τον Κώστα, ο οποίος είναι ο, ο Steel Gallery ας πούμε. <laughs> είναι ότι πάνω απ' όλα είναι φαν τη μουσικής. Mm -hmm. Γι' αυτό. Θέλει, θέλει να ακούει μουσική. Του αρέσει να ακούει καλή μουσική και το στηρίζει έμπρακτα. Κώστα, Μπράβο στον Κώστα λοιπόν. Κώστα, ε, ε, το artwork mm -hmm. και για τα δύο τα άλβουμ ε, ποιος έχει κάνει? Γιατί θέλω να σταθούμε <laughs> λίγο σε αυτό. Έχουμε νέο πορεία. Το artwork λοιπόν, ε, στον πρώτο δίσκο mm -hmm. τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματα γιατί είναι και λίγο δύσκολο. ξέρετε. Είναι, ε, είναι, είναι, είναι λίγο δύσκολα στη, στην προφορά <laughs> ε, Είναι και οι δύο Πολωνοί Ο, ο Μίχαλ Κάρτ είναι στο, στο Spadework Αν το λέω προφέρω καλά Έτσι δεν είναι Κάρτ. <laughs> και στο Desolation είναι ο... Εκεί και αν είναι δύσκολα τα πράγματα Ε, είδες, να Δεν <laughs> περτεύομαι κι εγώ πάντα ε, Είναι ο πιώτρε Ζαφράνιεκ Αν το λέω σωστά Το έχεις έτσι Το έχω, ε Το αυτά το περίεργα Τις προφορές έχω Πάντως, μπορεί να ήταν δύο διαφορετικά άτομα τα οποία φτιάξαν τα, τα εξώφυλλα αλλά έχουν ένα κοινό παρανομαστή, παρατηρεί κάποιο, ότι υπάρχει ένας, πούμε, ένας χαρακτήρας σταθερός Με κουκούλα... Ο μας, ο Αυτός. Αυτός. Για να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν Τι, α, τι συμβολίζει... Το Θα το δούμε οποίο... και στο επόμενο... Ελπίζουμε να συτυλιχθεί με τα χρόνια και με τα άλμπουμ Οπότε θέλετε να, το... Αυτό... θέλετε να το κρατήσετε δηλαδή και σε επο... επόμενε κυκλοφορίες Αυτή είναι η ιδέα. Mm -hmm. είναι, ο... είναι η μασκότ μας, Ο οποίο ε... mm -hmm. είχα διαβάσει και σε άλλη συνέντευξη του Στέργιου. Συμβολίζει κάτι για σας Είναι ο, είναι ο μαχητής. Έτσι, μας έτσι. Πεις... Θα μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. <laughs> είναι, πώς να το θέσω. Είναι η προσωποποίηση των, των θέλω και των αγώνων μας. Mm -hmm. Στους καθημερινούς. Καθημένες ναι. πάλες που έχουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι και η word για μας, έτσι. Είναι ο ιδιέξοδός μας. Mm -hmm. Η μουσική. Ε, αφήνουμε τα βάσανά μας, τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας, τους βγάζουμε μέσα από τη μουσική. Mm. Ούτως ή άλλως, διαβάζοντας τους στίχους των ε, τραγουδιών των word Καταλαβαίνει ότι το κεντρικό, η κεντρική ιδέα πάντα είναι η, η μάχη που δίνεις Εσωτερικά, κυρίω να ανταπεξέλθει στι όποιε δυσκολίε σου εμφανίζουν στη ζωή σου, είτε είναι αισθηματικέ, είτε είναι κοινωνικέ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και Ο στην ουσία. ουσία... Παλεύει να βρει να, να λυτρωθεί από κάπου. Κάπω έτσι, νομίζω. Έτσι, Αν το έχω είτε, πιάσει εγώ. νόημα. Μια χαρά. Μιλάμε το έχει απόλυτα εσύ. <laughs> Ευχαριστώ, Ρίκο. Θα καλά. Και... Με την τη κυκλοφορία του Desolation είχαμε και, και τι πρώτε εμφανίσει. Ζωντανέ, έτσι. Βέβαια. Κάναμε το πρώτο μα ελληνικό tour ω World Drum. Πριν μερικέ εβδομάδε. Ολοκληρώθηκε αρχέ Δεκέμβρη. Αρχέ Δεκέμβρη, ναι, τελείωσε. Ήταν το τελευταίο live 9 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε εμεί το μικρό μα παράπονο. Δεν κάνουμε... θέλαμε πολύ να σα φιλοξενήσουμε στην πόλη μα. Αν και ο Κώστα έχει έρθει, Έχει επισκεφτεί την πόλη μα. Μια φορά. Μία φορά μόνο. Μία φορά ήταν με τον Πολτιάνο Και είχε έρθει εδώ πέρα και μιλώντα με κόσμο έξω, πραγματικά έχει μείνει στι μνήμε όλων. Γιατί θα πούμε την ιδιαιτερότητά σου που έχει, μια πρωτοτυπία που δεν την έχουν και πάρα πολύ στη, mm. στο χώρο. Mm. <laughs> Πήγατε λοιπόν, περάσατε από Καστοριά, από Κουμουτινή. Τρίκαλα, τρίκαλα. Αθήνα. Ιωάνινα mm -hmm. και Θεσσαλονίκη. Πώ ήταν η ανταπόκριση του κοινού, Μια και δεν, δεν σας απόλαυσε, δεν κάνατε κάποια, κάποια συναυλία με, με το Spadework. Ήτανε ό,τι καλύτερο. Ήτανε ακόμη πιο όμορφα από ό,τι περιμέναμε Εμεί οι ίδιοι. Mm -hmm. Ο κόσμος ήτανε εκεί να μας στηρίξει. Ήτανε φοβερό το ότι είναι ξεσ, ε, καταπληκτικό συνέστημα το να παίζεις και να βλέπεις τον κόσμο από κάτω να τραγουδάει τα δικά σου τραγουδιά. Mm -hmm. Αυτό Είναι, ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Mm -hmm. Καθόμασταν, μιλούσαμε με τον κόσμο μετά τα live και παίρναμε αγάπη. Αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Γιατί, άμα δεν πάει σε αυτό, το πώ να συνεχίσει μετά, έτσι. Ναι, μα αυτή ε. είναι η τροφή. Mm -hmm. Η τροφή του καλλιτέχνη, λοιπόν. Θα πρέπει να αισθάνεστε χορτάτη, νομίζω, από αυτό που εκλαμβάνουμε για εμεί τουλάχιστον από τον κόσμο. Όσε φορέ βάζουμε γόρτζαμ στην εκπομπή στο μαγαζί που παίζει η μουσική ο Δημήτρη. Πάντα παίζουμε. Δεν, δεν, υπάρχει, δε. δεν υπάρχει μέρα που να παίξουμε. <laughs> Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι όμως κάτι το οποίο δεν χορταίνεται, ξέρεις. Είναι Α, όμορφο. Okay. Το επιδιώκεις, το κάνεις και είναι ωραίο το να ξετυλίγεις τον εαυτό σου, ξε, λίγο πιο ρομαντικά, mm. ας πούμε, το να ξεγυμνώνεσαι mm -hmm. μέσα από τη μουσική και αυτό να το εκτιμάει η άλλη πλευρά του ανθρώα Είναι πολύ όμορφο συνέστημα και μακάρι να συνεχίζει να γίνεται. Μακάρι. Κώστα, αν μπορούμε, αν μπορούμε, εντάξει, μη φανούμε ότι κάνουμε διακρίσεις, ποιο θα ήταν το highlight, ας πούμε, από αυτή την πρώτη επαφή με το κοινό. Α, όλα ήταν πού... ωραία. Όλα είχαν τα... τις μικρές τους τρέλες, τις ομορφιές τους, <laughs> <laughs> παντού κάτι γινότανε. Το highlight, πάντως, ε, αν πρέπει να βγάλουμε κάτι στην άκρη, ήταν το τελευταίο live στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν πραγματικά απερίγραπτο, δηλαδή... Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο mm. από αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη στο live μας. Ήτανε γεμάτος ο χώρος, πραγματικά. Mm -hmm. ε... Δεν ξέρω, είναι φοβερό. Ακόμα το σκέφτομαι και δεν πιστεύω ότι περάσαμε μια τέτοια βαραδιά. Είδαμε και εμείς κάτι βίντεο στο YouTube και η αλήθεια είναι ζηλέψαμε πάρα πολύ. Πω, πω, πω, πω. Βλέπουμε το Painkiller τώρα, λίγο πριν την εκπομπή ναι. τη Διασκευή. Αφίστευτες στιγμές, φοβερές στιγμές. Φορές, και φορές, φορές είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα υπάρξουν και πολλέ στο μέλλον Σίγουρα. και μακάρι να έρθει και από τα μέρη μας. αυτό, αυτό είναι, είναι ο καημός μας, το μαράζι το μας. Θέλουμε εμείς, <laughs> το θέλουμε και εμείς. Και ελπίζω ότι την επόμενη φορά να γίνει σε πιο μεγάλη κλίμακα. Τώρα Κωστά, πέρα από ότι έγινε και η πρώτη επαφή έτσι, με το κοινό, υπά... mm -hmm. υπήρχε το, το αγκάλιασμα, έτσι, έχουμε, και τις, ε... έχουμε αρκετές πολύ καλές κριτικές και από μέσα του εξωτερικού, Ναι. Σε reviews για τα album. Μήπω έχετε στο μυαλό σα να βγείτε και λίγο έξω από τα σύνορα, να παίξετε, Ποιο δεν το θέλει. Αυτό. Mm -hmm. Εννοείται ότι είναι στα σχέδια μα. Οπότε, δηλαδή, μπορούμε να περιμένουμε κάτι στο άμεσο μέλλον, α πούμε, να. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή α. τη στιγμή, αλλά ναι. Είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνει. Οκ. Okay. Πάντως... Είναι δύσκολο, βέβαια, έτσι. Είναι δύσκολη η εποχή, όπω λε και εσύ είναι δύσκολοι δρόμοι, αλλά πφ, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις τίποτα δεν μπορεί να σου σταθεί εμπόδιο. Πάντως, ε, μία ακόμα αναγνώριση που ήρθε μετά και το Desolation για τους worldram ήταν η συμμετοχή σα στο Compilation στο, το, Metal το, το Metal Hammer, Hammer, Hammer του Δεκεμβρίου Tribute, που, το, Beasts, το Beast Over Greece και ακούσαμε και πριν το Be Quick or Be Dead. Ήσασταν κάπου ανάμεσα σε, να διαλέξετε σε κάποιο δίλημα. Ήταν ε, το κομμάτι αυτό Υπήρχαν δύο-τρία κομμάτια που είχαμε στο μυαλό μας, αλλά ξέρεις την πίσω γωνία του μυαλού μας νομίζω ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο, και... γιατί ήταν πιο κοντά στην δικιά μας φιλοσοφία. Ποιο άλλο ήτανε, έτσι... <laughs> ήτανε το Aces High, σκεφτόμασταν. Mm -hmm. θυμάμαι τώρα, και κάποιο άλλο συζητούσαμε εκείνη την περίοδο, αλλά και πάλι ήταν το... το μεγάλο χαρτί ήταν το Be Quick or Be Dead, πούμε. Μια συλλογή που μέσα είναι η Spitfire, είναι η Marauder, είναι η Conviction, η Dark Nova, τρομερές μπάντε, Φοβερές μπάντες, Και ήταν και μια πρώτη στάξη ευκαιρία για όσους δεν είχαν ακόμα έρθει, στα, έρθει σε επαφή με τη Μιτζουγόντραμ να τους μάθουν για τα καλά. Γιατί είναι απίστευτη διασκευή, τρομερή ενέργεια και πραγματικά είστε συγχαρητήρια παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε on fire κανονικά. <laughs> oh. <laughs> Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Οπότε τώρα, Κώστα, τα, τα σχέδια για, τη, για την επόμενη μέρα, ποια είναι, για την επόμενη μέρα, για τους word μ, Δεν σταματάνε ποτέ. Mm -hmm. Γράφουμε μουσική, συνεχίζουμε να παίζουμε. Ε, ο επόμενο στόχο φυσικά, είναι μια καινούργια κυκλοφορία, η οποία θα έρθει εν καιρό. Μπράβο, ε, Κάποια live στο εξωτερικό, όπω λέγαμε και πριν, mm -hmm. είναι οι στόχοι αυτοί όλοι, έτσι. Ωραία. Πάντω, να πούμε ότι παράλληλα ο Κώστας, πέρα από τους να περάσουμε και λίγο σε προσωπικό επίπεδο, έχει δει... Μην τα βγάλεις αυτά στον αέρα, έτσι. Να μην τα πω, γιατί. Ντροπή, ντροπή, να ακούει γόνους τέτοια πράγματα, προσωπικά πράγματα. Προσωπική δουλειά, δεν είναι ντροπή. Να πούμε ότι ο Κώστας έχει κυκλοφορήσει και το 8, αν θυμάμαι καλά. Το 8, ναι, το 2008. Ένα, μια προσωπική δουλειά. Το 10 on Και κάτι υπάρχει ακόμα στο εκείς μέλλον. Αυτό στε, το ναι. μήνα mm -hmm. ευελπιστώ επιτέλου, γιατί έχει γίνει λίγο μαρτύριο, ξέρεις. Είναι... Έχει γίνει λίγο ανέκδοτο και ο δίσκος ο δεύτερος. <laughs> <στη βαρέα. laughs> το κυνηγάμε να τελειώσει ας πούμε, εδώ και δύο-τρία χρόνια. Mm -hmm. ε, αλλά ευελπιστώ αυτό το μήνα να, είναι, να κυκλοφορήσει και ο δεύτερος ο προσωπικός. Με, με το καλό, με το καλό. Και τώρα να πούμε για την... Ε... Πρωτοτυπία, την ιδιαίτερότητα που έχει ο Κώστας, σαν κιθαρίς για όσου δεν γνωρίζουν. Ο Κώστας... Δεν χρησιμοποιεί πένα. Mm -hmm. παίζει, παίζει με τα νύχια και θυμάμαι... Παίζει όλα αυτά τα απίστευτα που ακούμε που παίζει, θα παίζει με τα δάχτυλα. Παιδιά, που λεφτά για πένες. <laughs> <laughs> Αυτό okay. πώς και το αποφάσει. πώς σου Αυτό προέκυψε από κλασική. Ναι, ναι, ναι, από την κλασική γηθάρα. Μου δίνει πολύ θάρρο να ξέρεις. Όλα εύκολα είναι Μου Τίποτα δίνεις είναι πολύ θάρρος γιατί πραγματικά δεν μπορώ να κρατήσω πένα στα χέρια μου για κανέναν. λόγο δεν καταλαβαίνω απόλυτα ah, <laughs> Α, εντάξει αυτό είναι, βρήκα, βρήκα μια αδελφή ψυχή <laughs> Οπότε δηλαδή όταν ε, έκανες κλασική και πήγε, ε, πέρασες την ηλεκτρική δεν μπόρεσες δηλαδή ποτέ, ποτέ να τη δοκιμάσες Είναι πολύ αργά η... Η αλλαγή από κλασική σε ηλεκτρική, δηλαδή το πρώτο καιρό... Τώρα και μου δι... δίνει ακόμα περισσότερο θάρρος. <laughs> <laughs> Πραγματικά. Δι, το πρώτο καιρό που άρχισα να παίζω ηλεκτρική, στην ουσία έπαιζα γιατί... Ξέρεις, και ο μεγάλο μου αδερφός παίζει κι από αυτόν άρχισα να μαθαίνω όταν ήμουν μικρός. Mm -hmm. Και ω μεγάλο αδερφός φυσικά, σε επέστηση τι ηλικίε έχει πιο πολλά δικαιώματα. Οπότε κάποια φάση αποφάσισε ότι θέλει να μελετήσει ξανά κλασική. <σίλυνα> Και βρέθηκα να μελετάω κλασική πάνω στην ηλεκτρική κυθάρα. <χει> Και έγινε σιγά σιγά το πέρασμα ας πούμε, στην, στην ηλεκτρική κιθάρα Και περνώντα τα χρόνια, πάντα υπήρχε στο πίσω μέρο του μυαλόξεω ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι ο καθώ πρέπει. Α πούμε, τρόπο για να παίζει κιθάρα Αλλά άρχισε να ανακαλύπτω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει με την πένα. Έχει άλλη, άλλη αίσθηση, σίγουρα. Πρέπει να σου δίνει άλλε δυνατότητε, Ναι, είναι άλλο δρόμο. Εντελώς δυνασικά. Φυσικά έχει και τι δικέ του δυσκολίε, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Ο Δημήτρη αναρωτιόταν πώ διατηρεί τα νύχια σου. Και θε πάτε. Ναι, μου φαίνεται βάρβαρο. Πραγματικά εγώ από όσο ξέρω, δηλαδή, μόνο ο Μαρκ Νόπλερ μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν που έπαιζε με τα δάχτυλα. Και γενικότερα, κυθαρίσσε τη blues κυρίω μουσική, έτσι. Όχι τη metal που. Όχι ενδιάμεσα. Όχι τη prog metal όλα, που είναι. Έχει πολυπλοκότητα, έχει πολύ μεγάλες ταχύτητες και πραγματικά εγώ έμεινα άναυτος όταν σε είδα στο Crest of the Waves στο Clip, που ήταν απίστευτο, λέει δεν γίνεται <χει> αυτό το πράγμα. Ναι, είναι άλλος τρόπος απλά. Ε, τώρα, τα νύχια ευτυχώς... Ναι. Γιατί μιλάμε για νύχια, λοιπόν, φίλοι και φίλες. <χει> ε, ευτυχώς είναι σκληρά από μόνα τους, δηλαδή δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα να φροντίσω κάτι. <χει> πολύ ωραία. Ε, και τι άλλο θέλαμε να πούμε τώρα, Κάτι άλλο θέλαμε να πούμε. Θέλαμε να ακούσουμε ιστορίε. Θέλουμε να ακούσουμε, ιστορίες, να ακούσουμε ιστορία, ναι. την ιστορία και... με τον Ουλή. Πώ έγινε, έγινε αυτό το αναπάντηχο, γιατί ένα μου έτσι Μιλάμε, ήταν όλα γίναν σε μία μέρα. <laughs> δηλαδή ήμουνα, αν δεν κάνω λάθο, στη Steel Gallery κιόλα. Συζητούσαμε για το δεύτερο, το δικό μου το CD mm -hmm. κάποιε λεπτομέρειε φαντάσω από τον 10 τώρα το συντή, έτσι, ναι. το εύτερο, <laughs> που θα κυκλοφορήσει τώρα. Anyway, ε, και χτύπησε το τηλέφωνο, ήτανε ο ντράμερ από πράσινα άλογα, mm -hmm. ε, ο οποίος είχε ο Ούλιτζον Ρόθιμπας, στις είχε ένα πρόβλημα, λόγω κακοκαιρία είχε κολλήσει η μπάντα του στην, στο Αμβούργο, αν δεν κάνω λάθος, και κατάφερε να έρθει μόνο με τον μπασίστα του και τον Πιέρο. Mm -hmm. Οπότε, mm. για να μην ακυρώσει το live, έπρεπε να βρει μουσικούς. Oh, oh. Και έπεσε ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, βρεθήκαμε στο στούντιο, κάναμε μια πρόβα η οποία ζήτημα αν κράτησε δύο ώρες. Mm. Πάλι καλά που μεγάλωσα με Σκόρπιον, δηλαδή αυτό σχέφτομαι. Mm. <laughs> και ήταν όλα τα <laughs> κομμάτια ηκεία. <laughs> ε, και βρεθήκαμε ξαφνικά την ίδια μέρα, το απόγευμα, να πηγαίνουμε για soundcheck και το βράδυ να παίξουμε. Θα βγάλουμε ένα ολόκληρο live okay. Και φαντάζομαι πήγαν όλα καλά έτσι Συναίσθημα Απερίγραπτο Για μένα ο Ρόφ είναι ο άνθρωπος που αποφάσισε ότι θέλω να παίξω ηλεκτρική κιθάρα βασικά wow. Πραγματικά απερίγραπτο λοιπόν Ναι, ναι. Ε, δεν, ε, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα Και φοβερός δεν μιλάμε για τη μουσικότητά του Για το παίξιμο και οτιδήποτε άλλο Αυτά είναι mm -hmm. κομμάτι τη ιστορίας ούτως ή Αλλά είναι καταπληκτικό άνθρωπος. Wow. Καταπληκτικό άνθρωπο. Καταπληκτικό. Και μάλιστα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι όταν κάναμε την πρόβα, του είπα στην πρόβα ότι το cut your train, το κομμάτι του Σκόρπιον, ήταν αυτό το κομμάτι που με έκανε να αγαπήσω την ηλεκτρική και να πω ότι εντάξει, λοιπόν, θα αρχίσω και θα παίζω ηλεκτρική γυφάρα. δηλαδή. Φαντάζομαι, φαντάζομαι θέλω, θα ήθελα να δω δηλαδή, το πρόσωπο εκείνη την ώρα όταν σου είπα, να ότι παίξει δίπλα στο Ροθ. Δηλαδή. Αφήσε... Πάει το τηλέφωνο και συζητάει, ξέρω εγώ, ένα από τα είδωλά σου να παίξει μαζί του. Κόστα, άλλοι, άλλοι, άλλοι κυθαρίσει που σου έχουν επηρεάσει, αλλά ιερά τέρατα. Από όλου παίρνει κάτι. Βασικά η δική μου φιλοσοφία είναι γενικά στη μουσική. Και στη ζωή, όχι μόνο στη μουσική. Ότι μαθαίνει από παντού και από όλου. Δηλαδή, ο καθένα έχει. Η μουσική είναι μια γλώσσα, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που θα εκφραστεί και μπορεί να περάσει από το μυαλό κάποιου κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκες ποτέ, έτσι. Mm -hmm. Αλλά αν μιλάμε για μεγάλες μεγάλες επιρροές θα έλεγα όπως Howe, οπωσδήποτε mm -hmm. μεγάλη αγάπη <laughs> Ματία Σέκλουδ, τον Free Kitchen οι οποίοι mm -hmm. έρχονται Αθήνα νομίζω τώρα, το Φεβρουάριο Α, δεν το έχουμε ψάξει. Να το ψάξουμε αυτό. <laughs> είναι <laughs> μια καταπληκτικότατη μπάντα. Με έναν πραγματικά πολύ ιδιαίτερο γυθαρίστα. Ρομφαλ mm -hmm. επίση, που αυτό, το, τα τελευταία χρόνια βασικά παίζει με τους Γκανσερόζη. Mm. Μάλμστερν. <laughs> ο Μάλμστερν. Είναι για όλους <laughs> Τον κλασικό παίξιμο το έτσι. <laughs> Πρώτος Πρώτο μεταλλίδικο που άκουσε. Μέταλ ο πρώτο. Ναι, ναι, ναι Η κασέτα ο, ο, ο, oh, το πρώτο, ναι. η πρώτη επαφή Μέταλ πρέπει να ήταν το Injustice Ενζάστης, wow, και θα κλείσουμε με Injustice σήμερα στην εκομπή Α, Ωραία, τέλεια <laughs> Και αγαπημένο σου ο Μέταλ δίσκος <laughs> Αγαπημένος, α, ah, είναι πολλά, είναι πολλά. Το σωστά. ξέρουμε ότι θα γίνεται, e... ε, διάλεξα έναν, δύο Θα έλεγα το Rage for Order mm -hmm. Τον Queen Strike Βαω wow. Εεεε Το move των Freak Kitchen που λέγαμε επίσης πριν. Ναι, ναι, ναι. Symphony X το Paradise Lost. Τώρα άκουσα και πρόσφατα πριν μερικές μέρες τον Γιάννη του Παπαδόπλου να διασκευάζει Symphony X. Ναι. Πω, πω, πω, πω. Πω, το παιδί. Τρομακτικός είναι, ωραίος, ωραίος. Πω, ωραίος, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Βυργινιά, πόσα λεπτά έχουμε ακόμα πριν. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά μόνο. Έχουμε δύο λεπτά. Γεια. Wow. Πότε πέρασε η ώρα. Ε, και λέγαμε Κώστα και εκτό αέρα, μήπω βάζαμε και κανένα κομμάτι, μήπω κουραζόμουν. Νομίζω να μην σε κουράσαμε πάρα πολύ, έτσι. Καθόλου, παιδιά. Ε, κάτι άλλο που θα ήθελε να πει, έτσι. τελευταίο το... ή προ τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μου, τον <laughs> μεγάλο <μου αδερφό. laughs> Άγκη, ήθελα, ήθελα, ήθελα να πιάσω μια κουβέντα έτσι μικρή για τι σκηνέ. Τη Θεσσαλονίκη και μπάντε, α πούμε. Μπορούμε να πούμε εντάχει έτσι μερικά ονόματα που. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλέ καλέ μπάντε, αξιόλογε. Μέσα στην ναι. κρίση βγαίνει κάτι καλό, δημιουργαία. Έχει κάποιε μπάντε, α πούμε, έτσι να προτείνει στον κόσμο που κάνουν τώρα ένα νέο ξεκίνημα να προσέξουν, Παιδιά, είναι. Από η, η Ελλάδα είναι κοιτόνα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι βγάζουμε στιγμή, πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει το, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Mm -hmm. Και δεν μιλάμε απαραίτητα για καινούριε που δημιουργήθηκαν τώρα. Ε, Υπάρχουν άπειρες μπάντες, εκτός από τις γνωστές, ας πούμε, που τις ξέρουμε όλοι. Οι, οι ίνωσες που προανέφερε είναι Λάρισή. καταπληκτική μπάντα. Φοβερή. Καταπληκτική μπάντα. Ε, ο φίλος μου, ο Αλέξης ο Φλούρος ε, με τους Send Toos The Heaven. Send Toos The heaven, ναι. Τώρα ε, και το debut τους. Βέβαια. Πάρα πολύ είναι δυνατό. φοβερό άλμπουμ, πρέπει να το ακούσετε. Ε, Shock Absorber, φίλοι mm -hmm. από Θεσσαλονίκη, mm -hmm. για όποιου γουστάρουν πιο Ε... Κώστα, μα τρώει ο χρόνος Έχουμε ε, περίπου σαν δεστροόλτα αλλά... Εμείς κάπου εδώ θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Και ναι. πάλι πάρα πολύ Είναι τεράστιο για μας το ότι Είχαμε αυτή τη συζήτηση Είναι τι... η χαρά παιδιά σα Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ Και σας ευχόμαστε καλύτερα Επίσης Και και, και Γιάννη αγαπώ Έτσι μην ξεχνιόμαστε Έτσι έτσι έτσι <laughs> <laughs> <laughs> Το, το μπέθανες. Πάει, το μπέθανες <laughs> Ναι πραγματικά <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Ε, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και ελπίζουμε σύντομα οι δρόμοι μας να συναντηθούν, να σε σας, σας δούμε και κάποια στιγμή από κοντά, όχι μόνο εσένα και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Καλό βράδυ. Μας, παιδιά. Λοιπόν... Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία πάρα πολύ και ακούτε metal πάντα. Έτσι. <laughs> Βλέπω, το ραδιόφωνο. Γράφουμε τώρα. Γράφουμε, <Κι> γράφουμε. Πώς είναι. Βάλε λίγο high gain. High gain. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω. Κυριακή, 10 με 12 το βράδυ, βάζουμε μπρο στι μηχανές και ταξιδεύουμε στη Hard rock και Metal Μουσική. On the road, Virginia Κατερίνη, Δημήτρης Κουγιάς. Join, Join the, the ride. ride, στο ραδιόφωνο το Βλέπω. Βήμα, λόγου, επικοινωνίας, πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ναι, φιλενίκο, αυτό που άκουγε τώρα ήταν η κιθάρα χωρί πένα. Ηλεκτρική κιθάρα χωρί πένα. Κάποιο να πάει προ την Αγία Σοφία Μεριά, που είναι ο Γιάννη Ογκάρντια, να πάει να του δώσει ένα υπογλώσιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε κομματώδη κατάσταση μετά από Κάτι αυτό. Ναι, ναι, δεν πρέπει να είναι <laughs> πολύ καλά. Ξεκινήσουμε το τελευταίο εμίρο εδώ στην έκουμπη On the Road Studio 3 του Βλέπουμε τη Πυρηνιά Το Δημήτρη Κουγιά. Μεταλικού χαιρετισμού από τον Κώστα Βρετό, τον Βόρτραμ. Βόρττραμ λοιπόν και Urban Storm από το Desolation. Και να πάρουμε κι εμεί μια ανάσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα, χορταστική. Και τον ευχαριστώ πολύ. Πότε πέρασε μισή ώρα, ούτε που το καταλάβαμε. Κανεί από του τρει μα. Πάμε λοιπόν να σπιντάρουμε και να ακούσουμε ένα θρυλικό δίσκο. Μιλάμε για του Γερμανού Παραντόξ, οι οποίοι συμπλήρωσαν 26 χρόνια από την φοβερή κυκλοφορία του Χαίρεση. Κυκλοφορία σταθμό για το ευρωπαϊκό Θρά. Εμεί ακούσουμε το ομόνυμο κομμάτι. Χαίρεση. Ήτανε, η Paradox Έπως όντως φίλε Σοκράτη Το χαίρεση όχι μόνο το κομμάτι Όλος ο δίσκος, φοβερός δίσκος Και για πανταχού Thrashers Να ανοίξουν καλά τα αυτιά τους Στο επόμενο πράγμα που θα, που, θα, που θα πούμε τώρα Παρασκευή λοιπόν 19 Απριλίου στο Γκαγκάριν οι Suicide Angels θα εμφανιστούν για μια και μοναδική εμφάνιση και δεν θα είναι μόνοι τους θα είναι η BioCancer οι, bio οι Exorcist, πολύ ανερχόμενες μπάντες και η Domination, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένα μακελιό εκείνο το βράδυ έχει τρελαθεί κόσμος και πάμε εμείς να σας ζεστάνουμε λίγο με το classic πλέον της τρας metal μουσικής παγκοσμίως Αποκαθήλωσες <χει> Τώρα δεν ήταν κρύο. Έλα, δεν σα αρέσει το, το αστιάκι μου. Εδώ στο. Εμένα μου άρεσε. Στο ενσωματωμένο chat box του Flash Player που μπορείτε να πείτε και να γράψετε όπω γράφω τα παιδιά εδώ πέρα. Αφήσαμε λοιπόν του Suicidal Angels, είπαμε 19 Απριλίου, γκαγκάριν με εξάρσει. Με... Η έξαρση. Biocancer και Domination. Μένουμε Ελλάδα, μένουμε Αθήνα και στην. Βεβαίω, βεβαίω. Στην πάντα με του Shattered Hope οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα συνοδεύσουν τους Δανούς Σατούρνου, οι οποίοι θα έρθουν 18 Μαΐου στην Αθήνα και την επόμενη μέρα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς θα ακούσουμε κάτι από το εξαιρετικό άλβομ που είχαν κυκλοφορήσει το 10 με τίτλο Absence. Το κομμάτι λέγεται Yearn. Και καλώ ορίζουμε στην παρέα μας και τον Κέιδη που μόλις ήρθε. Εντάξει, μα τον έστειλε τώρα. Τον χάνουμε το Γιάννη. Καλώς ορίσαμε και τον Κώστα και στο chat. Και αφήσαμε λοιπόν του αθηναίους Shattered Hope με το ERN. Και ο Σοκράτη λέει: Κώστα, να έρθετε οπωσδήποτε σύντομα στην πόλη μα. Θα δούμε. Μακάρι να γίνει πολύ σύντομα αυτό. Και έχουμε περάσει τώρα σε πάλι τρασ ρυθμού και στο πρωτοελευταίο κομμάτι απόψε. Πρωτοελευταίο κομμάτι. Ο λόγο είναι για του Havok, μία από τι πλέον ελπιδοφόρε μπάντε του νέου του τρασ metal. Θα ακούσουμε το κομμάτι Time is Up από το ομώνυμο δίσκο του 2011. Κάθο και μα τελειώνει ο χρόνο μα. Κυκλοφόρησαν και ένα EP πριν μερικέ μέρε με τίτλο The Point of No Return και έχει ένα εξαιρετικό ε, κλιπάκι. Μέσα στο EP αυτό διασκευάζουν και Arise, Pultura και Post Mortem Vlad Slayer. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Οι Havok, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν περιοδεία στην ε, Βόρεια Αμερική και είπαν ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα νέο album. Αναμένουμε. Time is Up. Από εδώ λοιπόν έρχεται αυτή η αποφράδα η μαύρη ώρα που λέμε Oh shit This is the end Ακόμα μια κουμπί on the road εδώ στο Studio 3 του Βλέπω έφτασε στο τέλος τη. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς για τη στήριξή σας και την ακρόαση Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα το βρετώ για την υπέροχη κουβέντα που είχαμε Τεράστια τιμή για μας Και όπως είχαμε πει βρήνοντα στη συζήτηση θα κλείσουμε με μετάλλικα και Enjustice for All Το κομμάτι το οποίο κλείνει το Enjustice for All. Από τη Βυργινία Κατερίνη. Το Δημήτρη Κουγιά. Το βλέπω. Να έχετε μια όμορφη βραδιά. Μια πολύ καλή νύχτα. Καλή εβδομάδα. Και ραντεβού την επόμενη καλή Κυριακή. Καλή μήνα. Είπαμε στην αρχή. Δεν πρέπει να ξαναλέμε. Επόμενη Κυριακή. Δέκα ακριβώς. Να είσαστε εδώ. Εμείς θα είμαστε. Bye. Γεια. Yeah.